Γράφω κάτι! Που θα σταθεί πάνω από το κεφάλι μου, καρφιτσμένο στην κουρτίνα, η οποία τα φυσάω αέρα κινείται προ τα κή. Είναι καλοκαίρι, ζέστη υπάρχει και έξω από το σώμα μου, καταδικασμένη να ψηθεί. Είναι, είναι σαν κατασκευασμένη σαν τραγούδι που ακούγεται από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου του Υπουργού Πολιτισμού τη χώρα μου. Όταν η μούσα γίνεται αρετή, ξέρει ο καθένα τον τρόπο να τη ρίξει την αγκαλιά του. Ζωή υπάρχει στα θέρεια, γι' αυτό και φίλοι μου εκεί, σημειώστε ταχεία. Αναπνέουμε και εδώ με διαφορετικό τρόπο μένα αναπνέουμε. αναπνέουμε.